Ναι, Απόστολε είσαι. Ναι. Ε, από το Θεσσαλονίκη παίρνω τηλέφωνο Δεν μου λε, εγώ δεν θέλω να κρίνω, όχι τον νοικαστηδιάδηση. Αυτή εδώ οι τύποι που τρώνε κλωτσιέ είναι δυνατόν. Αυτοί τι δούλοι είναι, του έχουν ευνοχήσει. Κάθε γυρνάει να του ρίξει μια με την κάμερα στο κεφάλι, μα είστε καλά εκεί στην Αθήνα, ρε. Πάτε καλά. Να πει ότι πάμε, δεν πάμε. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιο να γυρίσει να του μια σφαλιάρα μια βουνά. δεν μπορούσε, α πούμε. Ή μάλλον να σου κιόλας, για να είναι και στα δικά του πιο κοντά. Ε, θα μπορούσα να τον φτύσει. Αν μη τι άλλο. Δεν μπορούσε, α πούμε, δηλαδή. Έλα Λεβέντη μου, έπαιρνες το διάλειμμα σου Ε, ναι, έκανα το tea break Έκανα το tea break Μπράβο, Δηλαδή καθώς. έκανα ένα διάλειμμα και αναορτιόμουνα Τι, αυτό είναι το tea break μου Σωστός, να σου πω Κάτσε περίμενε, περίμενε Γιατί έχω ανοιχτή γραμμή στον τηλεκύβο μισό λεπτόκι Τόση ώρα περίμενα, συγγνώμη, ε Ναι, μα ακούτε Η λέξη είναι ζουκούμπι Να βάλτε ένα, να δεις Είναι η λέξη ζουκούμπι Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το βρίσκω. Αυτό λέει καθαρά. Ζουκούμπι. Για πε. Και έχει το θέμα. Ότι στα κενά κρανία των μπάτσων άρχιζε λίγο να φυτρώνει χουνουτάκι, Ρεφιλέ. Αλλά μετά τα σημερινά γάτσε τα πάλι διακτήρισμα το πάνε. Έλα, ρε Αποστολή. Αυτό υποφέρει και περιφέρει τη γράνα. Την κομμένη γράνα. Θέλω να δώσω μια ευχή στου αλωνάτου φασίστε που μείναν απ' έξω. Άντε και στα δικά σα, παιδιά. Σαμαράια, Πρόεδρο και του λοιπού. Ποια δικά του. Δεν έχει δολοφόνη. Πώ το λε έτσι. Έχουν υπογράψει όμω όλα τα μνημόνια. Ε, δολοφονία είναι αυτό. Όχι, αυτό σου λένε, ένα σαλονάκι δολοφονία. Αυτά είναι Αλλά... στα πλαίσια τη νομιμότητα που οι ίδιοι ορίζουν. Έλα ρε, τρελό αγόρι. Έλα ρε, φυλαράκο. Ακόμα στον αέρα είμαι ρε, φίλε. Έχω πέσει από τα σύννεφα, μου το κοιτάξτε. Και εσύ ακόμα. Ακόμα στον αέρα είμαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Γιακουμάτος είχε φάει ο πατέρα του ο έτσι δεν είχε βγει. πατέρα του. Το Όλα τα... Αυτός γεννήθηκε μετά που έφαγε το ποντίκι ο πατέρας του ή πριν. Να ξέρουμε τι γονίδια έχει ρε φίλος. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα ρε φίλος. Τι κάνεις ρε. Καλά. Έχω μια ερώτηση για σένα ρε φυλαρακό. Στην Ελλάδα δεν ξέρει κανένα από ιστορία. Μα κανένας. Το 1924 αποτίσανε το Χίτλερ για το πραξικόπημα στην Πυραρία. Και μετά έγινε καγκελάριο του Μιχαλουγιακού. Πόσο καιρό του δίνεις για να γίνει πρωθυπουργός αργότερα. Εξαρτάται από το πόσο χώρο θα του δώσουν οι άλλοι. Καλά, το μόνο σίγουρο. Αλλά σε ρωτά και το εξής άλλο. Αν και δεν αν... αποδειχθούν και όλα αυτά που λένε, τεμενάδες θα του κάνουνε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σου... Τι κάνανε του εργαζόμενου η αλυσίδα αυτή η γερμανική Άλντι. Που αν του κρίναν λέει θρασεί, του έδαιναν με αλυσίδε και στη συνέχεια του κάλυπταν το κεφάλι και μέρο του σώματο με μεβράνη τροφίμων. Με αποτέλεσμα να πνέουν λέει με δυσκολία. Πού στην Ελλάδα. Όχι, λέει, στη Γερμανία. Στη Γερμανία, εντάξει, τι πέφτουν Ναι. Αν κρίνονταν λέει πολύ θρασεί, του έβαλαν το πρόσωπο με μαύρο ανεξίδωτο λέω Μαρκαδόρο και του έβαζαν στην κατάψυξη. Και εγώ λέω, Μάστορα, δεν είναι ο φασισμό, είναι ο καπιταλισμό. Και ο φασισμό είναι σάρκα από τη σάρκα αυτού Που βιώνουμε του καπιταλισμού, αυτό να καταλάβει ο κόσμο. Να σου πω, έχω τεράστιο δίλημα. Τι. Οδηγό τη βάρη κοροπίου και τι έπεσε από τον ουρανό. Σύννεφο, όχι, ε, ο Πρεδετέρη. Ο Μπάμπη, ποιο. Ναι, ναι, και δεν ξέρω τώρα τι. Να κάνω μπρο πίσω, να τον πατήσω ή να τον πατήσω για να πείσω. Αυτό δεν. Κάτω, ξέρω. μην ταλαιπωρείτε, είναι σαν τα γατιά. Τα πατάτε λίγο και τα αφήνετε να σπαδάζουν στο έδαφο. Κάνε μια, όπω να τελειώνουμε. Αλλά πλάι. Στο πλάι! Στο πλάι! Ναι, μην μισκορωθεί μη κι άλλο από πίσω να μάξει. Οκ, okay, αγαπώ πολύ. Έχει και αργή σύψη από ό,τι ξέρω. Αυτοί αντιφασίστε, άστα. Αποστόλει, καλό μεσημέρι. Να σε καλά. Στο είπα προχθέ. Το πρόβλημά μα δεν είναι το αυγό του φίδιου, είναι το φίδι. Είδε το, το φίδι. Τι έκανε τη δουλίτσα. Τη Μετά μέχρι. φωνάζει ο άλλο, είναι ο καπιταλισμό ηλίθια. Τι αγώνουμε, αλλά το, το κατευθείαν καταλάβουμε, είναι το φίδι ηλίθια. Προχθές μου έλεγες υδροκιάνιο πριν από 70 χρόνια. Δεν θυμάσαι τι είπα. Δεν το πιάνει το υδροκιάνιο αυτό το φίδι. Θέλει πάτημα στο κεφάλι. Νιάκια είπα είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Διάβασε το σημερινό άρθρο του Μποκιόπουλου στο Ριζοσπάστη. Όχι. Ε, βέβαια, αφού δεν υπάρχει. Ο ριζοσπάτη τον έκοψε τον Πογιόπουλο. Α, ναι, σωστό κι αυτό. Από την προηγούμενη εβδομάδα. Τι λέω. Mm. Καλά. Ναι, μωρέ. Χρειάζονται να ακούγονται τέτοιε φωνέ. Χρειάζονται να διαβάζονται τέτοιε πένε. Τίποτα. Τι να το κάνει, Τροφλακίε. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Να είναι καλά ο Πρετεντέρη, ο οποίο δεν ήξερε το. Τι θα πάει ο Πρετεντέρη στον ριζοσπάστη. Πέφτω κι εγώ από και τα σύννεφα. Δεν ήξερε το 2005 τι ήταν η Χρυσή Αυγή, δεν το ξέρω ο το παραδέχτηκε. Πόσο βλάκας ήταν το 2005, τώρα ξύπνησε. Τώρα ξύπνησε και του ξανακάλεσε. Ξέ, καλά εντάξει, τώρα μετά από αυτό του ουσουρού στο μέγκα. Είμαι περίεργος, ποιος θα πάρει την πρώτη αποκλειστική από τον Κασιδιάρη. Τι το παίζεις, το παίζεις Ευαγγελάτο πορτοσάλτες στο ραδιόφωνο, τι το παίζει. Όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι πρετεντέρει και ότι ο Μπάμπη τώρα δικαιώθηκε που του ήθελε σοβαρού. Είναι σοβαρή. Τέρμα, τελείωσε. Σο Βλέπει 50 χιλιάρικα και ελεύθερη. Τι γίνεται, θα με έχει τα απο στη γραμμή. Ναι, όσο χρειαστεί, τι θες, έχουν παράπονο. Παράπονο. Παράπονο. Έχω βέβαια. Δεν πειράζει, θα σου περάσει. Mm, μου... Έχει να ξανάρθει η δημοκρατία στη χώρα, θα σου έχει περάσει. Έλα ρε, ομορφό παιδό. Έλα φίλε. Έ? Δεν μου λες, που τα ξέρεις όλα ότι θα αθοωθούν αυτοί, που τα ξέρεις όλα μπορείς να μου πει Είδες, είδες. Που τα ξέρεις όλα μα... να είμαι. Είδες. Τι να πάμε σε ένα ρε παιδάκι είμαι μου. Είμαι πολύ μπροστά. I am very in front, I am. You are very front. I am. I tell you every day. I am very in front. You are very front. Ναι. Φυλάκια παιδιά. Καλακιά. Ναι, απροσ Όχι να μη προφυλαγίσεις. Λοιπόν, σας σύστημα είναι όλα. Πρώτον καταλήφτεται το επιχείρημα της Φυζής Αυγής ότι υπάρχει πολιτική διώξη και δεύτερον αυτά τα άτομα Έχει καμιά απορία ότι δεν θα αμπροβού σε άλλα δικημάδα. δεν πράγμα. νομίζω τώρα συνετιστήκανε Κάτσανα στη ο. φυλακή, τρει μέρε ολόκληρε. Σα πούμε και παιδί το βλέπω πολύ στο ίντερνετ και έχουν δίκιο Πόσες οι έκατσε ο σακά στη φυλακή. Αυτά τα άτομα. Μην τύπε, μήνε, 36. Μ, μ, μάλιστα. Αποστολή. Τι έγινε με τον κύριο που έκλεψε μαρκαδόρο για το παιδί του. Ναι, έ, αλλιώ σε αποστολή. Έλα, ναι, γεια. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξή: Φασισμό. Δεν πάει μαζί με ανθρωπιά, αλτρουισμό, αλληλεγγύη, ειρήνη και αγάπη. Όχι. Όχι βέβαια. Oh. Στον αγώνα για τον φασισμό απαιτείται ξεβόλεμα, συνεχής επαγρύπνευση, συνεχής μάχη, πολλές φορές άδειο στο μάχη, μα πάντα γεμάτη αισθήματα καρδιά. Αυτό θέλω να καταθέσω. Και η τσέπη κύριε. Ορίστε. Γιατί κύριε. Δεν μου λες Αποστόλη. Η Ελλάδα πού ανήκει στην Ευρώπη. Στους Παλιό, αλλά κλασικό, πάντα πιάνει. Τα ζώα το πιστεύουνε και πάνε και του ψηφίζουν πάλι. Η Ελλάδα και στους Έλληνες. Γιατί να μην το πούμε, τσάμπα είναι. Ανατοσιακό, δεν μου λες. Δηλαδή τσάμπα δεν είναι. Πληρώνεις όλα τα υπόλοιπα χρόνια και εσύ και τα εγγόνια σου. Επειδή έχω πάει σε όλη τη γη, είμαι ναυτικό, δεν έχω δει τέτοιο λαό να... Ναύτη! Εγώ έχω το τσαρούχι! Να σου πω, επειδή άκουγα κάτι τώρα για τα βιώβια. Α Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα. Μήπω ξέρει πόσοι σταθμοί διόδια υπάρχουν, Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Κάτσε, επειδή το έχω κάνει πολλέ φορέ να σκεφτώ. Νομίζω, δεν ξέρω πόσοι σταθμοί είναι γύρω στα 25 ευρώ, νομίζω πάντω. Ναι, είναι 11 σταθμοί διόδια και το σύνολο είναι 23 ευρώ και κάτι ψηλά. Και 47 ευρώ πηγαίνει Τσάμπα! Τσάμπα! Ποιος θα παίρνει από στόλοι όλα αυτά τα χρήματα? Το Μέγα. Εννοώ... κατάλαβε. Ναι. Ναι, ναι. Ε... Πάνε για το δάνειο του Μέγα. Και πες μου και κάτι ακόμα. Τι. Ποιος άλλος θα παίρνει αυτά τα χρήματα. Ποιος άλλος. Εσύ... Τι είναι, εσδίτη, είναι του Μπόμπολα, δεν είναι όλα. Έτσι. Όχι, Σας και να μην είναι θαναποθηγατρικέ. Σιγά, πού κολλά. Τα λε πάρα πολύ σωστά, θα σου βάλω άριστα στον έλεγχο. Αλλά αξίζει τον κόπο και το χρήμα. Ναι. Γιατί σε Γιατί Γιατί έναν ευρωπαϊκό δρόμο χωρί λακκούβε, με διάζωμα στη μέση παντού, δρόμο ασφαλεία. Το διάζωμα πήγαινε για το σημείο στη Λαμία μετά εκεί στο βόλο. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Το πιο ασφαλές σημείο. Δεν καταλαβαίνει λακκούβα, δεν καταλαβαίνει. Τι να σου πω, Τίποτα Ευρώπη είμαστε, Ευρώπη. Ευρώπη, Ευρώπη με το μη -κεφαλαίο. Καλησπέρα, αποστόλη Καλησπέρα, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ποιες τους, τους εξαυγίτες. Εγώ αυτό που είχα είναι με αυτόν τον παλούρδο. Αυτή η φωνή του Μπαλούρδου δεν την έχουμε ακούσει ποτέ. Ο φίλο δεν τον φωνάει στην ΕΓΑ το Μπαλούρδο. Την έχουμε ακούσει τη φωνή του Μπαλούρδου, αφού δεν ακούσει που κάνει Ουγγ Ουγγ. Αυτό είναι ο Μπαλούρδο. Και στο κάτω-κάτω γραφή το φίλο του πώ το λένε. Η στην όμω μπρατσόλα, φίλε. Α, σωστό. Είναι δεμένη η ιστορία, τι νόμιζε. Όχι, ναι, είχα μια απορία. Πώ ήταν δεμένη η ιστορία Α, με του Χρυσαυγίτε. Και άσυμο Έτσι είναι δεμένη κι αυτή. Μάλιστα, οκ. Okay. Ε, να σου πω όλες, είπε πριν ο θήμιο ότι υπάρχουν άτομα εωνολίγης τα οποία δεν ξέρουν από ιστορία και ότι ίσως να μην ξέρουν ε, τι έγινε με τον Χίτλερ, με το φασισμό, με το Στάνι και όλα αυτά. Να σου πω, εγώ που είμαι μαθηματικός και έχω δύο φιλαράκια τα οποία έχουν τελειώσει ιστορικό-αρχαιολογικό και... και υποστηρίζουν τη Χρυσή Αυγή. Με ποια ιστορικά επιχειρήματα μπορώ να τους πείσω Ότι αυτά που ψηφίζεται είναι λάθος. Και ότι αυτά που κάνετε και λέτε ότι είναι βλακίες. Καλά Έτσι, φίλε, είμαστε... το ότι έχουν τελειώσει ιστορικό δεν λέει κάτι. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης ιστορικό δεν λέει ότι έχει τελειώσει. Ε, εντάξει. Είναι κάτι... Η κυμαγιά, είναι μαγιά. Δηλαδή δεν έχεις κατά στο μυαλό, δεν αλλάζει, δεν ας το αλλάξει ένα πανεπιστήμιο. Δεν είναι αυτό ρε φίλε. Είναι ότι έχουμε κάποια ιστορικά επιχειρήματα τύπου ότι ο Χίτλερ προσπάθησε να γεννώσει τη Γερμανία και προσπάθησε να γεννώσει την, την Ευρώπη και έρχονται τώρα να μου και μου τη λένε μένα του μαθηματικού, ο οποίο δεν ξέρω ιστορία, απλά έχω μάθει να σκέφτομαι λίγο απλά και λίγο κατανοητά και μου τη λένε η γρυφή αυγή θα μας σώσει και θα μας φτιάξει και ότι οι Χούντα συκλοφορούσαν όλοι ελεύθεροι και ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με τη Χούντα και ήταν όλοι ελεύθεροι. Τι να πω εγώ. Που δεν ξέρω ιστορία. Εσύ πες του για τα ημιτόνια. Τα συνημίτονα, του δεκαδικού αριθμού. Πες και κανένα κλάσμα στο τσακυρικέφι. Εντάξει, θα το κάνω κι αυτό, μη φοβώς. Θα φω. Φαντορουπός τον ιστορικό, τον φασίστα. Δεν έχει τίποτα yeah. άλλο, είναι και αλήθεια αυτό που σου λέω. Ε, ναι. Δηλαδή, αν του βάλει μαθηματικά, θα μπλοκάει, τέλο. <laughs> δεν μπορούν αυτοί <laughs> με αριθμού, θα τελειώσει. <laughs> πες του πόσο <laughs> κάνει 62 2, θα πάθει κεφαλικό. Γεια, καλή σα ημέρα. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Ε, δεν έχω πάρει τον πρώτο τόμο από τον Άρη Βελουσιώτη, αυτό που βάζω στην εφημερίδα. Μπορώ να περάσω. Έλα, μου, σιγά, εισαγωγικό είναι. Τα δεύτερα είναι τα καλά. Το ζουμί είναι στο δεύτερο και στο τρίτο. Το ζουμί είναι εκεί, ε! Ναι, μουρ, τι κάνετε ας... τώρα το... και ασχολείστε. Μπορεί να μου πει τι παίρνει ο, ο Βολίδωρα και, και λέει αυτά που λέει. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι συνυφάρει γράνα. Mm -hmm. Την κομμένη γράνα! Μπορούμε να τα πάρουμε κι εμείς αυτά. Τι να πάρουμε, σκορνάκι γράνας. Τι ξέρω. Δεν το βρίσκεις εύκολα. Παίρνει γράμμα λε. Γράνα. Υπάρχει πάντα μια μικροποσότητα γράνας πάνω του. Και στον ευαίσθητο βήρωνα ότι η ανυκανότητα κόστησε 70 ψυχές στην Πελοπόννησο. Εντάξει και δεν ξεχνάμε. Καλά σήμερα. Αν... Λοιπόν, καταρχήν, κριτική στο κουκουέ. Μου άρεσε, δεσάκουγε ο Θήμιο τώρα. Δεν ξέρω πως το κάνεις αυτό. Για το ριζοσπάστι, ε Ναι, ναι. Τάπα, τάπα. Μετά, για τη σύγκριση χρυσή αυγή σάμαροβενιζελικών. Τόσο κόσμο έχουν σκοτώσει που. Mm. Μόνο που ξέραζε να πει ότι εάν οι Όλοι αυτά που κάνουν τώρα που καλά τα κάνουν ε. Δηλαδή ο Δένδιας, από και αριστερή ακόμα γράφ, λένε ότι καλά πάει Πολύ καλά πάει Τώρα θα δεις εγκόμοι από όλα κανάλια Να μην πάρει και πέντε μονάδες του που, που εξάρθρωσε την εγκληματική οργάνωση Ο Δένδιας την εξάρθρωσε ναι, αυτό μαζί. Πολύ καλώς, καλώς. Που είχε τα στοιχεία τόσο καιρό Αλλά έπρεπε να σκοτωθούν κάποιοι άνθρωποι για να τα πάει στην Oh, τώρα. Δεν είπε ότι εάν είχε κάνει νωρίτερα αυτή τη δουλειά ο Δένδια που καλά την κάνει τώρα και σωστά και γρήγορα θα είχε γλιτώσει και το παιδί αυτό, τουλάχιστον. Και δεν θα ήταν και το μόνο παιδί, θα γλίττωνα και ένα άλλο παιδί στα Πετράλωνα. Ναι, αυτό. Το οποίο είναι από ξένη μάνα αλλά δεν μα νοιάζει. Και κάτι άλλα παιδιά από την Αίγυπτο. Θα ήταν πολλά παιδιά που θα είχαν γλιτώσει. Κάτι ακόμα. Μέχρι χτε φωνάζαμε ότι οι νεοναζί όλα τα καθάρματα που δουλεύουν μαζί. Τώρα τι θα φωνάζουμε. Δεν θέλω να σε πικράνω. Το ίδιο θα φωνάζουμε. Κανονίστε, λέω, να κάνετε καμιά μια δύο πράγματα έμειναν. Να μας βγάλουν το ευρώ και να μας βγάλουν το συνταγματικό τόξο, πώ το λέει αυτό. Τόξο, λόξο, δεν ξέρω. Ναι, κάντε μαζικές. Να χάσουμε και αυτά τα τελευταία μας και πάμε τα καταστραφήκαμε. Τι μας έχει απομείνει, ρε. Το ευρώ, φίλε, αυτό μας έχει απομείνει. Μας έμεινε το ευρώ. Και με το ευρώ, καλύτερα. Ναι, ε, ο ραδιοφωνικό σαςμό. Ναι. Σα παρακαλώ, λέτε στον Αποστόλη, τόσες χιλιάδες κόσμους που κατεβαίνει στις διαδηλώσει κάνουν τίποτα. Εμεί όταν πηγαίναμε, γιατί είμαι 75, όταν πηγαίναμε, τρώγαμε ξύλο, αλλά πετυχαίναμε κάτι. Τώρα ο κόσμος που κατεβαίνει, τι πετυχαίνει. τα πού είσαι. Ένα φίλο. Λοιπόν, έχω θυμώσει πολύ με σένα, ε. Μπα. Γιατί παίρνω από Θεσσαλονίκη πάνω και μα. Ήρθε εκεί πέρα με τα Σκόπια, πήρε μια κυρία. Ναι. Την ονόμαση από τα Σκόπια και από αυτά. Τι θέλετε να σου πω, Βούλγαρου? Ό,τι προτιμάσαι, μου. Δεν πρέπει να λε. Γιατί μια ζωή, αυτό λέτε, αλλά από εδώ πάνω τρώνε. Τι τρώνε από εκεί πάνω. Κοπριό εκεί κάτω, εντάξει. Όχι, λάθο κάνει. Εσεί τρώνε από εκεί πάνω. Οι ντομαρχαίοι σα, οι δήμαρχοι σα. αυτό βλέπω. Από εκεί πάνω εσεί τρώνε. Όχι ότι και εμεί δεν τρώνε εδώ κάτω. Απλά λέω ότι και εσεί μια χαρά φορτάται είστε. Δεν σα ακούω, δεν σα ακούσω κιόλα. Δεν πειράζει, μίλησα εγώ. Χάρη Σαγκσα okay, φίλε, okay. φιλιά okay. στην Google μου την αγάπη μου, τσίου. 11 η ώρα ήθελε τη ώρα, τι έγινε με το με τη λάμψη του σχολου, πένα το μου λήσαν τον Νιλιά. Ναι, ναι. Τα <στάλειε> ο Πάππης, έτσι. Όταν αφοωθεί, θα λέει ο Πάππης μετά η καθαρή Χρυσή Αυγή. Τα λέει ο ΣΚΑΗ. Δεν τον ακούτε. Όχι απλά καθαρή. Καθαρή και με τη βούλα θα είναι. Το είπε η δικαιοσύνη. Αυτά τα χέρια είναι καθαρά. Εννοώ δεν το πει. Ακόμα <στάλει> θα το πει. Μπορείς βάλει τη σφραγή, θα εισαγγελεί. Θα εκνάτε τους συνεταιρά και τους αμαρά. Εντάξει, απλά τους το 20%, χάλασε πάει Παρακαλώ. Με ποιον μιλάω, Ποιο είναι, Εγώ πήρα στην Ελληνοφένεια. Ωραία, η ίδια εγώ. <laughs> ο Αποστολή. Ναι. Α, ήθελα να ρωτήσω, Μήπω θυμάσαι όταν πρωτοβήκε βουλευτή ο Μανώλη ο, ο Κεφαλογιάννη, Θυμάσαι κανένα γεγονό. Τι συνέβη, Κάτι πυροβολισμή από το αυτοκίνητο όπου ήταν ο και ένα συγχωρέθηκε με τέσσερα παιδιά. Καλά, άμα και ήταν παρατηρήσει, απο... δικαιολογείται πάντω. Αν είχε φάει εσύ, α πούμε, ή εγώ. Δεν θα είχε γίνει κάτι Καλημέρα Αποστρολάκο Καλημέρα Ήθελα να πει για να διορθώσω μια παρεξήγηση okay. Για πες Κατά κόρον ο κόσμος λέει ότι τα νοσοκομεία γίνανε Μπουρδέλα όπως ακούω από οκ. Okay. Νομίζω ότι στο μπουρδέλο το εστί είναι πάνω από 25 ευρώ. Αυτό είναι αλήθεια Οπότε και έκτος σου κάνει ο Άδωνης ναι, Το κακό βέβαια είναι ότι θα μπει μέσα Θα Γάζουν, ναι. Και επίσης ακόμη ένα Ότι λένε ότι φάγαμε το γάιδαρο Και έμεινε η ουρά Είναι σωστό αυτό που λένε Απλά υπάρχει μια διαφορά Ότι φάγαμε το γάιδαρο Αλλά δεν έμεινε η ουρά Στον τόνο είναι το πρόβλημα Ευχαριστώ. Φάγαμε το γάιδαρο Και έμειναν τα ούρα Άδερα φας τα ουρα τώρα